Κεφάλαιο Β' Σελίδα 140 Στοιχη 1 έω 12 Θεραπεία του παραλυτικού τη Καπερναούμ 1. Και ύστερα από μερικά ημέρα εμπίκει και πάλιν στην Καπερναούμ, και έγινε γνωστόν ότι είναι ει κάποια νοικία. 2. Και αμέσω εμαζεύθησαν πολλοί, ώστε αφού εγέμισε η νοικία, να μην χωρούν πλέον των λαών ούτε τα πλησίον τη θύρα μέρη, και του εδίδα και των λόγων του Θεού. 3. Και έρχονται προ αυτόν και του έφεραν κάποιον παραλυτικών που τον εσύκονανε επάνω ει κρεβάτι τέσσερε. 4. Και επειδή δεν μπορούσαν εξαιτία του πλήθους του λαού να τον πλησιάσουν, εξεσκέπασαν τη σκέπη ει το μέρο όπου ο κύριος σε βρίσκεται, και αφού νίξαν τρύπαν, έριψαν κάτω σιγά το κρεβάτι επί του οποίου ήταν εξαπλωμένος ο παραλυτικός. 5. Όταν δε ο Ιησούς είδε την πίστη που είχαν και ο παραλυτικό και εκείνοι που τον έφεραν, Λέγει των παραλυτικών, ο οποίο ευρίσκεται ει ανησυχίαν, μήπω οι αμαρτία του γίνουν εμπόδιον ει τη θεραπεία του. Τέκνων, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίε σου, ε οποία είναι και η αιτία τη σωματική σου παραλύσεω. 6. Ήσαν δε μερικοί από του γραμματεί, οι οποίοι κάθιν το εκεί και διελογίζονται στο εσωτερικόντων και σα διανύαστον. 7. Γιατί ο άνθρωπο αυτό ομιλεί έτσι και εξτομίζει βλασφημίας, Ποιος άλλος μπορεί να συγχωρεί αμαρτία, παρά μόνον ένας, ο Θεός? 8. Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη υπερφυσικώς με το φωτιζόμενον από τη θεότητά του πνεύμα του, ότι αυτοί διαλογίζονται μέσα τους έτσι, και τους είπε Γιατί δέχεστε και κυκλοφορείτε τέτοιους λογισμούς μέσα στα σκαρδία σας» 9. Τι είναι ευκολότερον, το να είπε των παραλυτικών είναι συγχωρημέναι αμαρτίες σου» Ή να του είπω «Σήκω και πάρει στον ώμο σου το κρεβάτι σου και περιπάτη». Συς θεωρείτε δυσκολότερο το τελευταίο τούτο. 10. Διαναμάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο μοναδικός εκπρόσωπος της ανθρωπότητο, ο οποίο θα έλθει και πάλιν επί των εφελών ως κριτή ένδοξος, έχει εξουσία να συγχωρεί επί της γης αμαρτίας. Τότε ο Κύριος λέγει στον παραλυτικόν. 11. Είσαι που πιστεύεις ομιλό Σήκω και πάρε τον νόμο σου το κρεβάτι σου Και πήγαινε στον οίκον σου Δώδεκα Και σηκώθη αμέσως Και αφού επήρε το κρεβάτι του Ευγήκεν από το σπίτι εκείνο Εμπρόσις όλους Ώστε τον είδαν με τα μάτια των Και κατεπλάγησαν όλοι Και δόξασαν τον Θεό λέγοντες Ότι ποτέ ως τώρα δεν είδαμε έτσι Παραλυτικώς με μία προσταγή Να σηκώνεται αμέσως η και να περιπατεί